Οι κοκαλιέ. Όπερ μάγκα μου έτσι και έχεις την τύχη παρέα σου Ρολάρισε εντάξει στην κοινωνία Και ας σε βάλουνε πάνω σε 200 ακονισμένα ατσάλια Εσύ θα βγει καθαρός Και δεν θα πάθεις ήτσι τίποτα Νέγια ναι, κι άμα δεν έχει τύχη, κλάφτα ρομαντικά και πάλευε μέχρι να δρόσνε η πατούσε σου. Τίποτα δεν κάνεις και σε γράφουνε να έρθεις η Δευτέρα με τον κηδεμόνα σου. Ο βασιλάκης ο να πούμε, δεν ήτουνα τώρα κανά κορόιδο. Καλός και ωραίος και ψυχωμένος και με μυαλό αλφάδι την έκανε τη δουλειά του στην πιάτσα. Πώς... Και το κουστουμάκι του το μπλε, Και τις ξούρες του τις ξεγυρισμένες Και το μουστακάκι του το ποντικό ουράτο Και τα πάντα τα σέα του Στο εντάξει με σαλής παιδί Κύριος αμέ Το οποίον μπορεί να έχει παίξει και πέντε μαχαιριές Για λόγους φιλότιμο να πούμε Αλλά να αντερβήσεις και κατά πως γένεται Το οποίον χαραλαμπάκια, Κάπως έτσι ήτουν το όνομά του Αλλά ο Ίτς τον λέγανε Διότι το Ίτς Πολλοί το μεταχειριζότουνα και το σερβίριζε ω δικό του. Δεν υπάρχει φράγκο it. Δεν έχω σ' άλλο it. Τέτοια και τούμηνε. Κι αλλάχαινε να περάσει από πενταμελές, Φώναζε ο πρόεδρο στο όνομά του και λέγανε τα παιδιά ω μαρτύροι που ερχόντουσαν. Για δέρε, πώ λέγεται τα ανθρωπάκια και εμεί το φωνάζουμε it. Καθώον έχει και πέντε δέκα ονόματα ρεζέρβα, πώ καλό είναι. Και τα μεταχειρίζεσαι έτσι και σου κάνει κέφια. Θα μου πεις πως τη γάζων ο Βασιλάκης ο ίτσες έτσι κι έπεφτε στην απόξεω. Ένα. Δυοκατομμύρια κορόιδα είχε αθήνα με τους συνοικισμούς. Δεν μπορεί να θρέψουν έναν έξυπνο. Μποράνε και γένεται. Δεν λέμε να κάνεις λοταρία σου καραϊσκάκι έτσι και κλοτσάνι μα και στην μπάλα να κονομήσουνε και να φωνάζει ξαναμένος ο Πάσα ένας πως τούτο να απομί του κόρνερ και τους αδίκης ορέφερις. Κάτι τέτοια κύριε είναι για τους φανατικούς. Και Πάσα φανατικός είναι φρόκαλο. Και πέτα τον Σοντενεκένα μη σου πιάνει και τόπο. Αλλά έτσι και την ξέρει η πιάτσα, έχει το ψωμί τη και στο δίνει. Άμα το ζητήσει με τον τρόπο τη. Και βρίσκει τον έμπορα να πουλήσει πενήντα, εκατό μυτιέ στη ζούλα, να τη ρουφήξει ο πρεζάκια και να σταδώσει δώσει. Και θα πετύχει το γυναικάκι να του κάνει το σωροπάτο και να σε πιστέψει ω ανθρωπότης και να στα δώσει. Και θα κάνει με τα παιδιά καμιά κομπίνα να πουλάτε τίποτα σε εντόνια μάπε για Εγγλέζι κολληνό και να ρίξε καμιά νοικοκυρά πάνω στην ευκαιρία και όλα τα πάντα. Μέχρι παιχνίδι να πούμε. Που άμα θέλει άτιμη τύχη να στα δώσει. Περνά πέντε βόλτε στο κόκαλο και του φέρνει στο σέτε όλου του βαριού. Το παν δηλαδή, κυρίε, είναι να έρθει μια μέρα και να πιάσει την καλή. Έτσι και τη μαγκώσει ξενέρωσε. Διότι δεν είναι και γραφτό να τραβιέ όλο η μαγκιά, πώ σω. Πα όξο, κάνει δουλειά να πούμε σοβαρή με εφορία και βιτρίνα, και άμα Τα τάχει και τα ωραία σου, πώ. Ακούσει παινιέ σου. Ανάβει τις φούμες σου, πίνεις τα μαλακτικά σου και γενικά τι βολεύεις, μπέικα. Πόσος κόσμος δηλαδή ξεκίνησε από το μαχαλά και κατάτησε μεγαλουνικό κύριες με τα καλά του και τα ωραία του. Σήμερα ο Βαγγέλης ο Χλέμπουρας, που κάνει 18 ενόλο χρονάκια στην κλειστή γρίλια περί κλοπές και περιλευραία ναρκωτικά, έχει κατάσιμα οδός Βερανζέρου και τσαρκάρει μέσα στους κυλαράδες. Ο Χρήσος ο Αλιώτικος το μαχαίρι, το να πούμε έτσι όπω έχει ο Φουμαδόρος ο Τσακμάχι του. Έκανε και τι. Μέχρι αγαπητικό στα βούρλα, θυμάται. Μέχρι απάνω στη Σαλονίκη που έκανε τότε τη δουλειά και τον σβέρκο ο Μουσχουντή. Ποιο χωρέσουν, καλό άνθρωπο. Να μπάζει στις φυλακέ 50 50-50 δράμια το μαύρο και να χτίσετε και δικό του. Εκεί του να που έφαγε το δραμινό και είχε κάνει μαχαίρι το στρίποδο του κρεβατιού. Σήμερα όμω. Μαγαζί σοβαρό. Κύριος και να δεις μια μέρα θα καταντήσει Μέχρι πίτροπος στην ενορία του Και άλλοι πόσοι κόσμους Διότι έλαχε να πιάσουν μια ζαριά Τους την έδωσε το κόκαλο Ξενερώσανε Χωρίς να εννοάμε κόκαλο το ζάρι Ή τύχη να πούμε Ή εξάρες Μια φτιάξη τη βολέψανε Χαίρετε μάγκες και πάμε για αλλού «Αυτά πάντα σκέφτεται ο Βασιλάκης ο Ίτς και φιλοσοφάει». «Λέει και του Σταύρου του Μπυρμπυλόματι». «Φέρε τον παίκτη σου να ρίξω πέντε χάντρες». Πάρτον και ρίξα από τέτοια μεριά, γιατί απ' την άλλη μεριά τη έχω παίξει». Ρίχνει λοιπόν τι χάδρες και μιλάει περιβούλα ο βασιλάκης ο περκαλίγκο μενίτσα βαμμένο μαλλί να πούμε χρυσοδότη μπροστά μπροστά με τη μορφωσή τη ξένες γλώσσες και τετάρτη δημοτικού δηλαδή να λέει στα Αμερικανάκια like drink και love with you τέτοιο βαρύ Αμερικάνικο να μιλάει και Ιταλικά ή αμόρετό και μπέλο σου λέω ανώτερα πράγματα ο του άναψε ονταλκά στα γέρια του βασιλάκη «Και το στενάζει κάτι εξατμισάρες ξεγυρισμένε Με φαγγεσμάνα». «Έλάχε τώρα να πούμε η βούλα να είναι και να μην την τρώει τη ζύμη άψητη. «Κάθεται εκεί δά στο τραπεζάκι το βράδυ, φρέσκια και ωραία, και περιμένει να πέσουν τα θύματα. Όλο και κάποιος εισπλησιάζει και τις ξηγέται στα ίσα, θα κεράσεις τίποτες». Έρχεται το μπολ τώρα να πούμε νεράκι του Θεού με το χρώμα του και με τη ζαχαρίτσα του. Το κατεβάζει μονορούφι η βούλα. Πρώτο να μην ψηλιαστεί ο πελάτη ότι πρόκειται περί λαμόγια, και δεύτερο να το νετάρει και να πάει για δεύτερο. Με τα κόβει τον πελάτη είναι για παρακάτω ή θα μείνουμε στα φτηνά. Και τα καταφέρνει κύριε και ανήκει και πέντε και έξι μπουκάλια τη μέρα. Όπερ δηλαδή προσαράντα τις διακόσες. Χώρια το μεροκάμα του και χώρια τι θα του φάει του μάγκα που θα την πάει στο hotel. Το παν δηλαδή είναι τι είναι Να σε πιστέψει περιέστημα Και να κάνετε το συνεταιρισμό να τη γαζώσεις έξυπνα πάσα βούλα να πούμε Έχει τον ανθρωπό της Γιατί να μην είναι και ο Βασιλάκι ο ίτς, Με τέτοιες λεβέντιες Ο Σταύρος πετάει τα φαρμάκια του Δεν κολλάς Διατί και να ξηγηθείς Είναι από σκλήρη το οποίο δηλαδή το κορίτσι κάνει 8 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν είναι προτάρα να λιώσει. Δρόμο που τον πέρασε, ξέρει πω είναι. Έτσι. Με το ξάνοιγμά τη και τα αγαπητή λίγια τη βάγανε, και τα σορόπια τη ξεθυμάνανε, και τα βαριά τη τάπεξε. Τώρα έχει πέσει το λακουβάκι με το μυαλό. Σου λέει να πιάσω γκόμενο, ναι. Αλλά να αξίζει τον κόπο. Αύριο μεθαύριο μου έφυγε τον ντούκο και μπογιά φρέσκα δεν έχει. Θα με σαν τη τα μπαγιάτικη. Άρα γε πιάνω να πούμε έχει Βάζω και εγώ και κάνουμε μια δουλειά Τερβίση και να κονομάμε και να ράξουμε Τι να τον κάνω το βασίλη Τον Ίτς Καλό παιδί αλλά έτσι και τον βάλει να σταθεί όρθιος <χω> Τον πιάνει τον μπότζι Πολύ του κακοφάνη και του βασιλάκι του Ίτς Δηλαδή εμείς τι είμαστε ρε συσταύρο Ρεταλάκια Όχι πως Ρετάλια δεν είναι Αλλά γιατί θα τους δώκουνε βάση τι έχουν για ακούμπη. Εδώ πέντε κούτσουρα να πα να πάρει ζανικά Κι άμα δεν έχει τραμπάλα να σταθεί δεν στα δίνουνε που να αγκαρίζει μαγιάτικα. Σήμεραν έτσι που γίνει αδερφάκι η κοινωνία, ο άλλο σε περνάει από την ψηλή κρυσάρα. Αξίζει, πιάστα και πάρει και από πάνω να πορευτεί. Δεν αξίζει, βάλε να σε θάψουνε με το κάρο τη δημαρχία και μη ζητά να παγαίνει και γρήγορα για να κάνει οικονομία σου καύσιμο. Σήμεραν τη βούλα τη έχει πέσει ο μαφιό. Μάγκαζεν είναι Όχι αλλά έχει μαγαζί Αμερικανική αγορά Το οποίο σε σουλιάζει με το παραμύθι Και έχει βάσει σαν αεροπλάνο Κι έτσι και τη έταξε στεφάνι Τι θα του πει Θα του κάνει ότι δεν μασχέται Θα πάει τρεχάλα και λαχανιασμένη Διότι ο μαθιός ο άνε Θα τη ρίξει και κάτω από ένα ταβάνι Και θα πληρώνει τα νίκια Ο βασιλάκης που θα τη βάλει Στο κοτέ να ζεσταίνει το φόλι Νομίζω Κουνάει τον τελβέ του καφέ του Βασίλη ο Ήτς, και αναταράζει την ψυχούλα του. Σωστέ και πρόσβαρες οι νικουβέντε του φίλου του, το οποίο για να σου δώσει βάση εγκόμενα πρέπει να έχει και κάτι. Αλλά το κάτι που να το βρει. Απολώνιος μέσα στο ίδιο βασίλεμα, σηκώθηκε ο Βασιλάκη και πήγε στο καφενείο συνάντηση να βρει τον κύρι Βαγγελάρα. Τέτοια ώρα ρουφάει τον Αργελέ του, πατημένο του μπεκίου Βαγγέλη και έρχονται τα παιδιά τα ψηλοτάρια για τι δουλειέ του. Το οποίο ο Βαγγελάρα δεν είναι να πούμε μάγκα του σήμερα, όχι ποσό. Παπούτσι μονό ολοκουτό, τσέπε κοφτέ, μυαλό κοφτό. Μπορεί να τον ψιλιάζεται η καταδίωξη ότι είναι από του μεγάλου τη δουλειά, αλλά δεν τον πιάνει και δεν θα τον πιάσει άμα δεν πατήσει σε σαν ήδη σάπιον. Σήμερα ο μισό περέα, τι πρέζε του και τι φούμε του, τι έχει λόγο κυρβαγγελάρα. Από τον καιρό που κίνη η μπαγάση κιντερπόλεβαλε το χέρι τη η δουλειά, Πολύ δύσκολα γίνανε τα πράγματα με το χόρτο Το φέρνανε μια χαρά από τον Πεϊρούτη Από τη Χάιφ Από την πόλη Και κανένας δεν ανθιζότανε τι φτιάξει Τώρα κύριε Είναι υποχρεωμένοι να το φυτέυουνε εδώ Επί τόπου Και άνθρωποι να πούμε που το ξεφουτιάζουνε Και το πλακάρουνε και το φουρνίζουνε Αλλά το πράγμα όσο να πει είναι δευτερότερο Και άμα είσαι καλό Το ανθίζεσαι αμέσως Τι να κάνεις να πεις. Να τα βάλει με αστυνομίε και να έχει τραβήγματα και με τα τέλη εισαγωγή, όπερ σου φυσάει αρμενίζει. Το λοιπόν αρμενίζει και ο κ. Κυρβάγκε και νερό δεν θολώνει. Έχει τα παιδιά να του κάνουν τα θελήματα, αυτό κάθεται στο συνάντηση και δίνει διαταγέ στο σιγά, καθότι να πούμε ως στρατηγό δεν πέντε τον τουφέκι να παναρίξει το γάμο του καραγιόζη, κάθεται στο επιτελείο του και κάνει σχέδια. Ο άνθρωπο που θα τον δουλέψει πληρώνεται και έχει ένα τσιγάρο έτσι και πέσει στο κάγγελο. Και επειδή τώρα καιρό του είπε ο Βαγγελάρα σου βασιλάκι του ΙΤΣ, έτσι και χρειαστεί τίποτα περί ανάγκη σου Έλα να πιούμε καφέ, πήγε και ο Βασιλάκη μια και σφίξανε η κόμπη του. Καλώ τον. Λοιπόν, κάνε τσιγάρο. Πώ και από εδώ, τέτοια, την έριξε ο Βασιλάκη σου ΙΤΣ. Εγώ και η Βαγγελάρα μου, έπεσε στα μομβρία, μάστα. Είναι κάτω ανάμεσα σκάλα και μονιμβασιά ένα χωριό, και είναι ένα άκου δικό μα, καλό παιδί, σοφεράκου να πούμε, που τέλο πάντων καλλιεργεί και κάτι χορτάρακια. Το οποίο το παιδί έχει και μερικά τσουβάλια φούντα και μόλι γίνηκε, μοναχό σου την καλλιέργησε και θέλει να τη στείλει απάνω για τα σαράγκα του πληθυσμού. Αλλά όποιον και να στείλουμε κάτω έχουν πέσει στη μάρκα του και τον εξέρνει η μπασκιναρία. Το οποίο θα πάνε τα πράγματα χαμένα και θα έχουμε και θύματα. Ο βασιλάκη ο Ιτ άγνωστο είναι και μπορεί να την περάσει για λαδέμπορα, το οποίον κάνει πρώτα μια βόλτα γύρω αερόπολη και περίχωρα και αφήνει μπουζουριέρα ότι ενδιαφέρεται περί λάδια. Φορτώνει λοιπόν τούτα Λέω, τα σακιά, ματιδί. τα φέρνει απάνω και κονομάει χιλιάδες πέντε. Βγαίνετε. Το παν τι είναι αδερφάκι. Να πιάσει τη σερμαγιά. Έκανε σερμαγιά, από εκεί και πέρα βολεύεσαι. Δίνει το χέρι, καλώ έχει ο Βασιλάκης, και παίρνει λεπτομέρειε στο χαρτί. Τώρα πώς θα καταφέρνει ένας ξύπνιος και φέρνει δώδεκα τσουβαλάκια φούντα χασίσει σε χορταρόδικα τάσταση από γήθιο μέχρι πρωτεύουσα, είναι άλλη φτιάξη. Και ο βασιλάκης ο Ίτς τη βόλεψε κύριος. Ήρθε, τάφισε στη μάντρα που του ορίσανε και κάθισε πάλι στη συνάντηση να πιει τον καφέ του. Ο κύριε χαμογέλασε. «Είσαι φίλος». Για ξύπνιο δεν είπε. Καθώ ο άνθρωπο που έχει μουστάκι ποντικουρά, δεν του γιόμιζε περί μυαλό του κ. Βαγγελάρα. Και επειδή να πούμε έχουν και μάτια οι άνθρωποι σου συνάντηση, δεν του εξηγήθηκε αμέσω το μετρητό, του όρισε μέρο. Ρίγνει καμιά κοκαλιά. Αμαλάχι, μπράβο. Ο άντρα απέξει και το ζάρι σου. Εγώ όχι πω για κέρδο, αλλά το γουστάρω και το παίζω καμιά δυο βόλτες τη εβδομάδα του Νέστορα. Παλιά κοκινιά, ναι για το οποίο να απόψε θα κάνω την τσάρκα μου μέχρι εκεί άμα χρειάζεσαι τίποτες μέχρι πέντε καφετιά έλα να σταρίξω να περάσει η ώρα θα έρθω μπράβο και τον καφέ σου τον έχω πλερωμένο Ξηγήθηκε ο Βαγκελάρα. Κατάλαβε ο Βασιλάκη, έλα από εκεί να τα πάρει. Εδώ δεν κάνει, διότι και βλέπουν. Έφυγε. Και πήγε στη βούλα στεγνό και λέει: Η βούλα στο γελαστό, Τι έγινε, εσύ, ρε. Εγώ πάτησε βάλανε στο τσιγκέρι. Γιατί, έχω τίποτε σβερεσέδια με τη δικαιωρική. Όχι, αλλά σε χάσαμε πέντε μέρε. Ο Βασιλάκης ο Ιτ πολύ ευχαριστήθηκε να πούμε που τη έλειψη τη μικρά και η κουβέντα έδειχνε ενδιαφέρον πώ. Λοιπόν. Κάθισε λοιπόν μπατζανέ μου και πέταξε δυο κουβέντες ημαδιακέ. Το οποίο βούλα δηλαδή με τα συγχωρήσεω, έτσι και είχα ως άντρα δηλαδή τα σέα μου θα με κοίταζε. Στο τίμιο, ρώτησε το κορίτσι, παρδόν, θέλω να πω να έχει τα σέα σου, αλλά όχι να τραβιέσαι κάθε μέρα στα κρατητήρια, να έχει μαγαζάκι, να έχει βουλίτσα, να έχει ταξάκι, τέτοια. Ναι, επόσα σε κοίταζα, γιατί καλό είσαι. Νομίζεις ότι το γουστάρω του το, το, το τραβηχτικό έτσι και αλλιώτικα Να φύγω μω ραδερφούλη μου από την αλήτια Κι ας έχω πέντε φράγκα τακτικά με ροκάματο που λέει ο λόγος Καλή ήταν η εξήγηση και αίσια Τι ζει ο βασιλάκης ο ίτσι, και τη φιλοσόφησε Μάγκα μου είπε στον εαυτό του Η τύχη να πούμε έχει τα δικά της πως Διότι πάω κάτω στον καφενέ και μου ξηγέται ο Βαγγελάρας Έλα να τα πάρει σου νέστο. Όπερ δηλαδή έλα μέσα στην τύχη να πιάσει την καλή σου Άμα ήτανε μουτάδινε στο καφενείο και χωρίζαμε γαβάθες Να πει έλα του Νέστορα το πράγμα είναι σημαδιακό Και να ξέρεις βασιλάκι μόρτη μου Θα της ρίξεις στις πέντε και θα της κάνεις πενήντα Και άμα της κάνεις πενήντα βασιλάκι μόρτη μου Πας και ανοίγεις ένα μαγαζάκι κουτουκάκι μικρό Και λες της Βούλας ξέρεις τίποτα Εγώ τη φτιάξη μου την έχω Έρχεσαι να την κάνουμε μερτικά δύο Κουβέρτα στο τραπέζι Κάπνι στην ατμόσφαιρα και όλοι γύρω γύρω οι καλοί Με το καπέλο στα αφρίδια και το καπέλο στην κορφή Να κάθονται τα αμήλυτοι και βαργοί Καθώς ον του νέσορα η μπαρμπουτιέρα να πούμε Δεν είναι της φωτιάς Για να μπεις πρέπει να αντάχεις Και να είσαι και πρόσωπο Άμα θες ψηλό έχει τρακώσεις μπαρμπουτιέρες <Γιακή> Αθήνα, Περαία σου νέες ώρα για να μπεις πρέπει να έχεις βάση αλλιώ σε διώχνουν και σου λένε Παρδόν, λάθος πόρτα Ο βασιλάκης ο έτσι, Ούτε που θα έμπαινε, έτσι και δεν είχε εξηγηθεί ο Βαγγελάρας Θα έρθει ένα παιδάκι με μουστακάκι Έτσι και έτσι, καλό παιδάκι Τα ανοίξανε το λοιπόν Περάστε, μέσα ενώ ο και κάθισε στη γωνιά να κάνει σεριάνι το κόκαλο που πέφτε στην κουβέρτα. Ρίχτα μου ένα παραπίσω, απάνω κάτω το σανό σου. Αυτά και σπα στα μπρό σου. Πάω με εκείνον που τάχει. Να τα χιλιάρει καμάτσο, και ο κουμάντος να μαζεύει την κανιώτα και να κάνει επιθεώρα στο παιχνίδι. Όλοι σοβαροί, χωρί βλαστήμιε, χωρί κουβέντε, χωρί πάθη, και ο βαγκελάρα στη μέση με τα ζάρια στα χέρια. Βάλτε να πάνε. Τα μπερλέρισε, έριξε τα κόκαλα έξι-πέντε, μάγκωσε τα μπρο και ξανά πιασε την κουβέντα. Βάλτε να πάνε, και εκεί απάνω έκοψε το Βασίλειο. Ρίγνο και περίμενε. Πέσανε πεντέξι κούφιε, και μετά έφερε κάτι τριάδε ξεγυρισμένε ο κερβαγγελάκι που του αναστέναξε. Είχε και μια ρέντα μυστήρια, πολύ τον ήθελε το κόκαλο, μισή ώρα να τα αφήσει στα ζάρια από τα χέρια του. Τελείωσε το λοιπόν και το ζήγωσε το Βασίλη τον Ιτ με τα χέρια γεωμάτα χοντροχαρτί. Πιάσε τα πέντε σου. Τίποτε. σ' να τον κοίταξε και έβαλε τα γέλια. Θα τα παίξει ρεμορτάκι. Αφόσον και βρίσκομαι εδώ έκανε ο Βασίλη, Α ρίξω κι εγώ πέντε κοκαλιέ για το γούρι. Έλαγε στρό. Έβαλε κανένα δυο βολέ με εκείνον που τ' είχε, Κονόμησε δυο χιλιάρικα ο Βασίλη, Ήρθανε καμιά βολά τα ζάρια στα χέρια του, Τα μόλισε και τα εφτά κάτου. Κάντε παιχνίδι μέχρι τόσα Του καλύψανε Έπιασε τα κούνησε και είπε μέσα του Άμαρε τύχη Μια φορά χαμογέλα μου και μένα Και τα μόλυσε Πεντάρες Δεκατέσσερα γίνανε τα εφτά χιλιάρικα, Μετά 28 Βγάλε τρία που πέσανε στο σιρτάρι 25 Μια ζαριά κι όλα είναι εντάξει Σκέφτηκε ο Βασίλης Και είπε τα ρίγνω Όλα όλα Πολλά ήταν τα λεφτά Κάπως ανατριχιάσαν ο κόσμος Πετάχτηκε ο κύριε Βαγγέλης Ρίχτα μου όλο ρε μάγκα Του βασίλη του ήτσι δεν του άρεσε Τέλος πάντων πως Αφεντικό του ήταν ο Βαγγελάρας Να του πάει στο κόντρα δεν είναι σωστό Είδω μου στα μάτια του κόσμου Ατσάλια πάνω του Ήδη και στο μυαλό του τα μάτια της βούλας Έτσι και τις πάγαινε με πενήντα χοντράκια Μας στενάξε Τα τρία-δύο. Έφερε έξι τέσσερα ο αντίπαλο. Έσφιξε τα ζάρια στο χέρι ο Βασίλη. Εξάρες Ο κ. Βαγγέλης μέτρησε 25 Έφαγε πέντε γκανιώτα Μείνανε τα 45 πάνω στην κουβέρτα Λαχταριστά, σιδερωμένα και θαυμάσια Με το που πάει να απλώσει ο Βασίλη Του λέει ο άλλος Τα ρίγνεις έναν παρά. 45 χιλιάρικα Δεν έχεις νεφρό Βαριά ήταν η κουβέντα. Γελάσανε κάτι ακρινή Πήρε τα κόκαλα στα χέρια ο Βασίλης ο Τα δώσα Κούνησε, έριξε Κυλήσαν τα ζάρια Ας ο Μάζεψε το παραδάκι ο Βαγγέλλας Και τον βάρεσε στο νόμο Τι να γίνει ρε μάγκα Δε σε φέρει το κόκαλο Πώς θυμάμαι τις ημέρες Πού είχαμε τα ταλιρά Πού με τρώγαμε με τα μούντρα κρέμαςμέννω με την έπαεσάδιααννές περπατούμε με μμεές τουους τρόμους σουμαά μες και με τα μούτρα κέμας μέννα με την τέπαεσάδαννές περπατούμε μες τρόμους, με μές τουους στρόμους χου βέρτί μα σεέυκαάν ο Βασίλης ο Ίτς Το φέρε ποδαράτα την παλιά κοκκινιά Και στον δρόμο συλλογιζότανε Τι να γίνει κύριε; Τα λεφτά στα λεφτά πάνε Κι ούτε που ξαναγύρισε στη βούλα Τίποτα Μόνο απ' την άλλη μέρα Έπιασε μεροκάματο ο λιμάνι Νίκου Τσιφόρου, Τα παιδιά της πιάτσας Από τις εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος <Συσίλιο> Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας <Συσίλιο> Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα Mm-hmm.